Τριακοστό πέμπτο μάθημα Ο ράφτης και η ράφτρα Την ερχομένη εβδομάδα θα πάω στο ράφτη μου να παραγγείλω ένα καινούριο κοστούμι Σακάκι, γυλαίκο και παντελόνι. Θα ήθελα να παραγγείλω και ένα καινούριο παλτό Αλλά για την ώρα είναι αδύνατον Ο ράφτης μου έχει μεγάλη συλλογή υφασμάτων σε διάφορα σχέδια, χρώματα και ποιότητες θα διαλέξω λοιπόν ένα ύφασμα που να μ' αρέσει και θα το παραγγείλω. Ο ράφτης τότε θα μου πάρει τα μέτρα και σε λίγες μέρες θα πάω για πρόβα. Όταν μου το προβάρει θα κάνει μερικές αλλαγές. Θα σημειώσει τη θέση για τις τσέπες, τα κουμπιά και τις κουμπότριπε. Τέλος θα το πληρώσω και αυτός θα μου το στείλει στο σπίτι. Αν η γυναίκα μου χρειάζεται καινούριο φόρεμα ή ταγιέρ, θα πάει στη ράφτρα της και θα παραγγείλει κάτι του γούστου της ή μάλλον κάτι που είναι πολύ της μόδας. Μπορεί όμως να έχει ήδη αγοράσει το ύφασμα που της αρέσει και να ζητήσει από τη μοδίστρα της να της το φτιάξει σύμφωνα με την τελευταία λέξη της μόδας. Ίσως πάλι να παραγγείλει μια φούστα ή καμιά μπλούζα. Πολλές γυναίκες έχουν δικές τους ραπτομηχανές και φτιάχνουν μόνες τους τα φορέματα και τα σπρορουχά τους, καθώς και τα ρούχα των παιδιών τους. Άλλες παίρνουν αιμοδίστρα στο σπίτι με την ημέρα. Αλλά, σαν άντρα που είμαι, δεν μπορώ να σας πω πολλά για τα μυστικά της γυναικείας ιματιοθήκης.